Όπω είναι γνωστόν, αύριο η Αγία Μα Εκκλησία μα φέρνει στη μνήμη το μεγάλο εκείνο δικαστήριο στο οποίο πρόκειται όλοι να παραστούμε και το οποίο θα βγει η τελεία και οριστική απόφασης για το ποιο θα είναι το μέλλον μας. Γιατί ο άνθρωπος έχει μέλλον. Και δεν εννοώ το μέλλον στον κόσμο αυτό. Δεν εννοώ το μέλλον τον ενδεχομένω 10 χρόνων, 20 χρόνων, 30 χρόνων, 10 ημερών, 15 μηνών, δεν ξέρω πόσο θα είναι το υπόλοιπο τη ζωή μα. Εννοώ ότι ο άνθρωπο έχει μέλλον, γιατί η ζωή του ανθρώπου δεν τελειώνει. Ο άνθρωπο πεθαίνει, το σώμα του πεθαίνει. Η ψυχή Του ζει, συνεχίζει να ζει και ακριβώς αυτή η ψυχή πρόκειται να ελεγχθεί και να κρυθεί από τον Θεό στο μεγάλο εκείνο δικαστήριο όταν Θα το συγκαλέσει ο Θεός και όπως σα είπα σε εκείνο το δικαστήριο θα σταθούμε όλοι απέναντι από τον Κύριο για να δικαστούμε και τότε ο καθένας από εμά θα οριστικοποιήσει, για τον καθένα μάλλον από εμά, θα οριστικοποιηθεί από τον Θεό το πού θα πάμε. Θα πάμε στα δεξιά Του ή θα πάμε στα αριστερά Του. Θα βρεθούμε μεταξύ των σεσωσμένων ή θα ευρεθούμε μεταξύ των κολασμένων; Και βέβαια, τώρα που τα λέμε εδώ, ενδεχομένως να μην ανησυχούμε και τόσο. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος αυτός μας πλανά, ο κόσμος αυτός μας αποπροσανατολίζει, ο κόσμος αυτός δημιουργεί παράσιτα στην πνευματική μας επικοινωνία με τον Θεό. Δημιουργεί παρεμβολές και δεν αφήνει τον άνθρωπο να επικοινωνήσει σωστά με τον Θεό. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα βρεθείς μόνος σου, μακριά από συγγενείς να σε στηρίζουν, μακριά από φίλους, μακριά από γνωστούς, μακριά από τη συμπαράσταση των δικών σου Ανθρώπων, τότε θα θυμηθείς τα λόγια μου και τότε θα δεις τον φόβο και τον τρόμο που θα κυριαρχεί. Θα το ακούσετε αύριο στην εκκλησία, να πάτε νωρί αύριο στην εκκλησία και να έχετε τα αυτιά σας στεντωμένα, να ακούσετε τους ύμνους. Ω λέει, ποιος φόβος τότε, τι φόβος και τι τρόμος, εάν τώρα φοβόμαστε, εάν ποτέ σε καλέσει δικαστήριο να πας, σε πιάνει μια ταχυπαλμία, σε πιάνει μια ταχυκαρδία, τι θα με ρωτήσει ο δικαστής, και τι είναι ο δικαστής, ένας ανθρωπάκος είναι. και πιάνει όμως φόβος και τρόμος για φαντάσου σε εκείνο το δικαστήριο όπου εκεί θα είσαι μόνος σου με τον Θεό θα είμαι μόνος μου με τον Θεό και σε εκείνο το δικαστήριο δεν υπάρχει υπεράσπιση Ποιος να αρθεί να σε υπερασπιστεί, ποιος να αρθεί να μιλήσει για σένα. Τη στιγμή κατά την οποία τα έργα σου και τα έργα μου θα είναι οι μάρτυρες και εδώ με στη γη αυτή τα κρύβουμε τα έργα μας, τα κουκουλώνουμε. Θα διαπράττουμε εν κρυπτό Αλλά εκεί σε εκείνη τη ζωή Ο Κύριος θα τα αποκαλύψει άκουσε τι λέει Τότε λέει οι ανοίγονται Και πράξεις ελέγχονται Και τα κρυπτά τους σκότους Δημοσιεύονται Αυτά που πράξαμε στο σκοτάδι, κρυφά, τα κουκουλώσαμε. Δεν τα είδε ποτέ το φως της ημέρας. Δεν τα έμαθε ποτέ ο άντρας μας. Δεν τα έμαθε ποτέ η γυναίκα μας. Δεν τα έμαθαν ποτέ δικοί μας άνθρωποι. Αλλά με ψέματα, με κομπίνες, τα καλύψαμε και τα κουκουλώσαμε εκείνη την ημέρα θα βγουν στο φως της δημοσιότητος όλα και μάλιστα με κάθε λεπτομέρεια. Και τούτο ξέρεις γιατί. Για να μην πεις και για να μην πω μπροστά στον Κύριο ξέρεις Κύριε δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν το μάθα. με παρέσυραν άλλο στέι δεν έφτεγα εγώ θα παρουσιάζονται οι πράξεις μας με τέτοιες λεπτομέρειες που θα δίνονται απαντήσει σε όλες αυτές τις προφάσεις τις οποίες θα είμαστε έτοιμοι να προβάλλουμε προκειμένου να δικαιολογηθούμε Δικαστήριον που δεν θα υπάρχει υπεράσπισης. Δικαστήριο στο οποίο δεν θα υπάρχει μάρτης υπεράσπισης. Δικαστήριο στο οποίο δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Δικαστήριο στο οποίο δεν θα υπάρχει γνωριμία αυτό ο δικαστής δεν γνωρίζει κανέναν. Ναι. Όλους μας γνωρίζει, όλοι είμαστε παιδιά του, αλλά και κανένα δεν ξέρει. Για όλους είμαστε, για, για, για, για, για, για αυτόν όλοι είμαστε, όλοι είμαστε άγνωστοι στη δίκη. Είδε τι είπε. Θυμάσαι τι λέει η Αγία θα έρθείτε λέει τότε και θα μου πείτε Κύριε, Κύριε, δεν μας γνωρίζεις, εμείς το όνομά σου δεν κυρίταμε Κύριε, Κύριε, είμαστε γνωστοί Κύριε, σε ξέρουμε Κύριε, μας γνωρίζεις. Είδε τι έπατα είναι, ουκίδα είμαστε, δεν σας ξέρω. Δεν σας γνωρίζω και δεν μας γνωρίζει για να μην υπάρχουν ενστάσεις στο δικαστήριο και για να μην υπάρχει αδικία στο δικαστήριο. Και ενώ αυτά μας προαναγγέλει η Εκκλησία ότι πάμε για δικαστήριο ο κόσμος μας καθοδηγεί στα καρναβάλια, είναι τα παράσιτα που λέγαμε προηγουμένως, ο αποπροσανατολισμός, η θολούρα, να μην ακούμε, να μην ακούμε τι λέει το Ευαγγέλιο, να μην ακούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ενώ όπως μας έλεγε ο αίμιστος διδάσκαλος, αυτές τις ημέρες θα έπρεπε να έχουμε κηρύξει πένθος, πένθος, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με τα δακρύων αυτή τη βδομάδα, από αύριο μέχρι την άλλη Κυριακή, που είναι η βδομάδα που μας υπενθυμίζει την εξορία από τον Παράδεισο και θα έπρεπε όλοι θυμώντα την αυτή την ημέρα να κλέμε και να οδυρώμεθα που χάσαμε τη Βασιλεία του Θεού ο διάβολος ανέστρεψε την κατάσταση και αντί να έχουμε πένθος έχουμε χαρές αντί να έχουμε δάκρυα έχουμε γλέδια και πανηγύρια Αντί να έχουμε κατάνοιξη και συντριβή και ταπείνωση έχουμε δυστυχώς αυτή την οργιαστική, την οργιώδη κατάσταση η οποία υπάρχει και στην πόλη μας αλλά και σε όλη δυστυχώς την επικράτεια, την ελληνική κυρίως επικράτεια όπου ποιο ασχολείται με το τι λέει ο νόμος του Θεού. Ποιο ασχολείται με το τι λέει ο Χριστό, ποιο ασχολείται με την κόλαση και με τον παράδεισο. Παιδιά και νέοι και μεσήλικες και γέροι, Όλοι στο όργιο, Όλοι στην αμαρτία, Όλοι στην ιδωλολατρεία. Μα είναι η ιδωλολατρεία, ο καρνάβαλος είναι η ιδωλολατρεία. Έχω χίλιο η πίεση, αγαπητοί μου αδελφοί, Έχω κουραστεί, έχει κουραστεί το λαρίκι μου να το λέει και να το επαναλαμβάνει. Η και όχι μόνο η δολοφονία. Η και όχι μόνο η δολοφονία. Διότι Βλέπετε ότι μέσα στις ημέρες αυτές ανθούν πολλά δαιμόνια. Μην παρασύρεστε από τις λέξεις που χρησιμοποιούν αυτοί οι πονηροί και διεστραμένοι ότι πρόκειται περί ψυχαγωγίας, πρόκειται περί χαράς, περί ξεφαντόματος Παραμύθια είναι αυτά. Αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, διότι η αλήθεια ελευθερώσει μα, οι καταστάσει αυτές, οι καρναβαλικές είναι κόλασης, κόλασης, κόλασης, τίποτε άλλο. Σας έχω μιλήσει κι άλλη φορά για τις προσωπικές μου εμπειρίες μέσα κυρίως από την εξομολόγηση. Σα έχω μιλήσει για ομολογίες παιδιών και νέων οι οποίοι μέσα από την εξομολόγηση μου είπαν τις τραγικές τους εμπειρίες γύρω από το καρναβάλι. Έχω αναφερθεί επανειλημμένος σε καταστάσεις δεν χρειάζεται να μου τις πούνε στην εξομολόγηση, τις γράφουν οι εφημερίδες πλέον. Έχουν πάρει τέτοια έκταση πλέον, για βιασμούς, για ναρκωτικά, για μέθη, αυτά είναι τα φρούτα, αλλά έχω δύο στοιχεία να προσθέσω στην αγάπη σας και με αυτά τα δύο θα κλείσω την εισαγωγή αυτή και θα μπω στο κανονικό μας θέμα το ένα στοιχείο είναι ότι στον καρνάβαλο πλέον έχουν χαθεί Εντελώς, ακόμα και η τυπική ηθικοί περιορισμοί. Είμαι σαφή, οι τυπικοί ηθικοί περιορισμοί έχουν χαθεί. Τι θέλω να πω. Ξέραμε ότι στον Καρνάβαλο υπάρχει πορνεία, υπάρχει μιχία. Υπάρχουν εκτρώσει, θα φτάσουν οι διεκτρώσει 30.000. Θα φτάσουν παραπάνω εδώ στην Πάτρα. 30.000 θα φτάσουν. Φανταστείτε τι γίνεται από πορνεία. Αυτά τα περιμένουμε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά δυστυχώ τα έχουμε εντάξει μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά είπα άλλο εγώ. Έχουν χαθεί οι τυπικοί ηθικοί περιορισμοί. Δηλαδή. Μέχρι τώρα γινόταν η αμαρτία αλλά υπήρχε μια ντροπή, υπήρχε μια τσίπα. Mm. Υπήρχε μια τσίπα. Έχει τώρα δύο-τρία χρόνια... το είπα κι άλλη φορά, το είπα και στον Αγιαντρέα, κάτι το Που πλέον, όπως το έλεγα και με το γέροντα του πατέρα μου, Έχουμε καταντήσει Σόδομα και Γόμορα πλέον, χωρίς καμία διάκριση. Σόδομα και Γόμορα. Η αμαρτία πλέον γίνεται στον δρόμο. Γινόταν, πάντα γινόταν. Η πορνεία πάντα γινόταν στα ξενοδοχεία, στα σπίτια, εκείνα τα σπίτια και εκείνα τα ξενοδοχεία έχω αντατήσει η οίκη ανοχής. Αλλά τώρα πλέον η αμαρτία ξεχύθηκε στον δρόμο εμφανέστατα. Εγώ το λέω αυτό. Μου το είπα. Εγώ δεν το είπα. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Μου είπε παιδί, κάτω, τον Άγιο Ανδρέα, το παιδί. Εβγήκαμε, λέει, στο δρόμο και μαζεύαμε χιλιάδες στον δρόμο. Στον δρόμο. Χιλιάδες, λέει, κουτιά, αποπροφυλακτικά. στο δρόμο! Όχι στα σπίτια αμάρτησες μέσα στο σπίτι σου παίρνεις το κουτί και το βάζεις μέσα στα σκουπίδια στο δρόμο <Συλίου> <Συλίου> θυμηθείτε σας πω κάτι όταν ακούς ότι η αμαρτία πλέον αυτή συγκεκριμένα η αμαρτία έβγηκε στο δρόμο τότε το λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός «Τότε θυμίσου, σου και το τέλος». Άλλη χειρότερη κατάσταση από αυτή δεν υπάρχει. Άλλο χειρότερο σκαλοπάτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το Θεό Τον αρνηθήκαμε επισήμως πλέον, Τον έχουμε αρνηθεί και πλέον εξετσιποσιά μας Μα έχει κάνει να μην υπολογίζουμε ούτε Θεό, ούτε ανθρώπους, κανέναν. Και η αμαρτία πλέον γίνεται στο ξέφωτο, η αμαρτία πλέον γίνεται ενώπιον των πάντων. Και δυστυχώς όπως σας είπα αυτό υπογραμμίστε σημαίνει ότι και το τέλος. Αυτό είναι το ένα που θέλω να υπογραμμίσω. Και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι η γιοργή της αμαρτίας. Θα πληρώσουμε. Θα πληρώσουν. Θα ξεκινήσω ως εξής. Πριν από μερικά χρόνια, πριν από δέκα χρόνια περίπου, ή θέλησα να κάνω μία κίνηση. Έβγαζα και έβγαλα και φέτος έβγαλα με κάτι χαρτιά και τα μοιράζομαι ίσως πιθανόν κάποιοι από σας να προμηθεύτηκαν να έπεσαν στα χέρια τους κάποιο χαρτί το οποίο κυκλοφορήσαμε. Και θα διανεμηθεί αύριο σε μερικούς ναούς και την άλλη Κυριακή πάλι. Εγώ θέλησα τότε να κάνω κάτι το πιο ουσιαστικό και τι έκανα. λέω θα πάω να μαζέψω υπογραφές και δεν θα πάω να μαζέψω υπογραφές από σας εδώ γιατί θα μου έλεγε ο Δήμαρχος και ο Νομάρχης κάτω ωραία άντε από εδώ κατημέρι, και μάλιστα τις γιαγιάδες όλες και και μου υπογραφές ήθελα να πάω κάτω σε εμπόρους της Πάτρας στα μαγαζιά της Πάτρας, σε κάποιο σε βάση περιττός επώνυμος και λέω πού θα πάω, θα, πάω σε με... θα ξεκινήσω από τους φίλους μου και θα πάω και σε άγνωστους. Θα τους εξηγήσω τι είναι ο καρνάβαλος να μου βάλω μια υπογραφή, να τον καταργήσουμε επιτέλους το, το, το έσκος μέσα από την Πάτρα. Πάω στους φίλους μου, που με ξέρανε. Τι έγινε Γιώργη, θα βάλεις υπογραφή εδώ. Διάβασέ το, να της τη λέει. Ωραία, από εδώ καημένε, θα βάλω υπογραφείο. Εγώ περιμένω να έρθει ο καρνάβαλος, για να οικονομήσω πέντε φράγκα και θα μου πεις εσύ να βάλω. Όχι, να μην φύγει ο καρνάβαλος. Ωραία. Είσαι χριστιανός, είσαι χριστιανός. <laughs> Πάω σε άλλον, ναι, γνωστού. Όλοι με κυνήγηξαν. <laughs> Τα μάθατε τα μαντάτα. Τι έγινε και πέρυσι και φέτος. Επαρουσιάστηκε λέει μέσα στο καρναβάλι το φαινόμενο του χούλιγανισμού. <κυρίζει> το μάθατε αυτό το νέο. Αυτή είναι η οργή. Αυτή είναι η οργή. <κυρίζει> Όχι <κυρίζει> το Θεό. Είπαμε ο Θεό. Ο Θεό δεν μισεί τον άνθρωπο. Είναι η οργή των αμαρτιμάτων μας. Της ασεβίας μας. Επέρυσι, τελευταία νύχτα, λέει του Καρναβάλου, δεν αφήσαν τίποτα. Η πάτρα έγινε λαμπόγιαλο. Λαμπόγιαλο. Τα μαγαζιά, οι βιτρίνες δεν έμειναν τίποτα. Προχτέ, Προχτές το Αγίου Αντωνίου που δυστυχώς έχουν ορίσει να αρχίζουν επισήμως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 17 Ιανουαρίου τη νύχτα πάλι λαμπόγιαλο η Πάτρα. και έχει συνέχεια το πράγμα. Και θυμηθείτε δεν θα περάσουν πολλά χρόνια, εγώ ο Θεός με φύλαξε προχτές και δεν πέθανα δεν ξέρω, μπορεί να πεθάνω κάποια άλλη στιγμή, να μην με βρείτε δεν το ξέρουμε αυτό άρα θα θυμηθείτε τον Όδο ο Θεός θα επιτρέψει σε λίγα χρόνια εφόσον συνεχίζουμε να έχουμε και θύματα και δήθεν θα πηγαίνουμε για να ξεφαντώσουμε και να χαρούμε και να κάνουμε και να φτιάξουμε και θα φεύγουμε με τα και με τα από εκεί αυτό γιατί για να δείτε αδελφοί μου τι εστεί αυτό το έσχος το οποίο λέγεται καρναβαλικές εκδηλώσεις Λίγα πράγματα που έχω να σας πω για τον καρνάβαλο, θα τα πούμε πάλι την άλλη ομιλία μας, το Σάββατο το ερχόμενο. Αλλά πιστεύω ότι αυτά που είπαμε, για σήμερα τουλάχιστον είναι αρκετά. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια του κηρύγματός μας, στις παροιμίες στο τέταρτο κεφάλαιο, Και το άλλο Σάββατο, είπαμε, θα πούμε και άλλα ακόμα στοιχεία γύρω από την βρομερία αυτή γιορτή, η οποία μολύνει και μαγαρίζει την πόλη μας. Για να προχωρήσουμε τώρα, παρακάτω. Την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο, Εξηγήσαμε τον πρώτο και δεύτερο στίχο του τετάρτου κεφαλαίου και μας συνέστησε ο Κύριος μέσα από το στόμα του ιερού Σολομώντος, ο χριστιανός να ακούει τον πνευματικό του πατέρα γιατί δεν υπάρχουν πατεράδες σε κάποια παλαιότερη εποχή θα σας έλεγα να ακούτε και τους πατεράδες σας και θα έλεγα στα παιδιά να σέβονται τους πατεράδες τους δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν ούτε πατεράδες ούτε μανάδες σήμερα, δόξα ο Θεός, υπάρχουν οι πνευματικοί πατέρες και αν όχι όλοι, πάρα πολλοί οι οποίοι τους οποίους μάλλον πλησιάζουν και σφιχταγκαλιάζουν τα πνευματικά τους παιδιά γιατί τους έχουν πραγματικά ανάγκη Τι λέει λοιπόν ο στίχος 3 Η γάρε γενόμην καγό πατρίπικος αγαπόμενο εν προσώπο μητρός τι σημαίνει αυτός ο στίχος, τα λόγια αυτά μας λέγει ο Σολομών, ο προφήτης ότι αυτά που σας λέγω δεν είναι φαντασιοπληξίες δικές μου δεν είναι λόγια δικά μου. Σας μιλάω ο Εκπίρας. Να ακούτε λέει τους πατέρες σας, γιατί και εγώ υπήρξα κάποτε παιδί. Και είχε πατέρα ποιον είχε πατέρα ο Σολομών. Ξέρετε ποιον. Έναν άλλο Άγιο το Δαμύδ. Για φανταστείτε τι ευλογημένος πατέρας εκείνος που για τρία αμαρτήματα, για δύο αμαρτήματα δεν τον είδε ποτέ να γελάει συνέχεια έκλαιγε ο Υιός των δακρύων, ο Υιός της μετανοίας ο Δαβίλ τι ωραιότερο παράδειγμα για ένα παιδί να έχει αυτή την εικόνα του πατέρα του πατέρα του μετανοημένου του πατέρα του Αγίου ανθρώπου ο οποίος ζει συνεχώς με την αμαρτία του και θλίβεται και πενθεί για την αμαρτία του αυτά είναι τα πρότυπα, τα πρότυπα αγαπητοί μου αδερφοί για τα παιδιά όχι αυτές οι μανάδες και αυτοί οι πατεράδες που τα παίρνουν και τα συριανάνε με τα καροτσάκια τα βλέπετε και στην με τα καροτσάκια τα πηγαίνουν κάτω στα καρναβάλια Αν το πάρει να το διδάξεις το παιδί να το μορφώσεις και να το μεγαλώσεις σε εμπειρία Κυρίου Να έχει το ζωντανό παράδειγμα μπροστά του Το ζωντανό Του ανθρώπου του Θεού Τι δεν είδε ο Σολομών από τον Δαβίδ τον πατέρα του Τι δεν είδε Προσευχή Διαβάστε να δείτε τι λέει ο ίδιος ο Δαβίδ Επτάκης τη ημέρας λέει Είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης Εφτά φορές την ημέρα ήμουν στα γόνατα. Τι να θαυμάσαι από αυτόν τον άνθρωπο. Εφτά φορές την ημέρα λέει, επήγαινα και κλεινόμουν στο δωματιό μου. Βασιλιάς αυτός! Με υποχρεώσεις! Ολοκληροκράτος του υπούσε. Κι όμως, εφτά φορές την ημέρα ήταν μέσα στο κελί του και προσήφιε. Την νηστεία του τα λέει το λαρύγι μου Από την νηστεία Ελίγαγαν τα πόδια μου από την νηστεία Έτσι λέει ο ίδιος Αν διαβάσετε για αυτό σας έχω πει φορές Διάβασε το ψαλτήρι να δεις Θαύματα να δεις Τα γονατά μου εισθένησαν από νηστείας Έτσι λέει Ελίγαγαν τα γονατά μου από την νηστεία Επεφταχάμε Ο βασιλιάς που τα έχει όλα στη διάθεσή του ο βασιλιάς μάλιστα που είχε χρυσά κουτάλια και χρυσά πυρούνια αυτός ο βασιλιάς λοιπόν από την πολύ νηστεία ελίγαγαν τα γονατά του ένα παράδειγμα που είχε το παιδί του ο Σολομών γι' αυτό το χρησιμοποιεί εδώ και εγώ λέει παιδί υπήρξαν. Άρα είχαν ένα πατέρα Άγιο. Και ξέρετε πόσο ο Άγιος ήταν εκείνος ο Δαβίου. Δεν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Τι λέω εσείς δεν την έχετε διαβάσει ούτε την Καινή διαδίκη, δεν έχετε διαβάσει. Άρα θα σας πω γιατί τι λέει εκεί. Ο Κύριος, ο Κύριος, ο Άγιος Θεός. Χάριν του Δαβίου χάρη του Δαβίδ, εγλύτωνε τον Ισραηλιτικό λαό για εκατοντάδες χρόνια μετά από το Δαβίδ. Και τους τόλαιγε. Το Είσαστε λέει πολύ βρώμικος λαός και πολύ αμαρτωλή αλλά αν να χρωστάτε χάρη στον προπάκου σας το Δαβίδ, σε εκείνο να χρωστάτε χάρη. Και το λέω αυτό, γιατί μου λένε μερικοί και μερικές, τι να κάνω εγώ, για το παιδί, για το εγγόνι, τι να κάνεις. Ζήσε Αγία Ζωή, να δεις πόσο θα βοηθήσεις το παιδί σου και το εγγόνι σου. Εδώ ένας άνθρωπος ο Δαβίλ, και χάρη της αρετής αυτού του ανθρώπου, ο Θεός γλιτώνει τον Ισραηλιτικό λαό, τον γλιτώνει, για εκατοντάδες χρόνια μέχρι. Μιλάει λοιπόν ο Σολομών εκ και αυτό τι μας διδάσκει. Αφού δεν έχουμε, είπαμε, πατεράδες σήμερα να μας διδάξουν, τι να δουν τα παιδιά από τους πατεράδες. Τι να δουν από τις μοντέρνες τις μανάδες, γκριές γυναίκες με παντελόνια, με μήνι, με φούστες. Δροπές, δροπές. Τι να διδάξουν αυτές οι μανάδες, τι να πούνε στα παιδιά. Τα πρότυπάς σας να είναι οι πνευματικοί σας πατέρες, οι άγιοι της εποχής μας. Εκεί θα αποβλέπετε εκείνη θα είναι αυτή η σύγχρονη άγη που έχει επιτρέψει ο Θεός να του έχουμε μέσα στα χέρια μας. Πατήρ Παΐσιος, Πατήρ Πορφύριος, Πατήρ Ιάχωβος, αυτές οι μεγάλες φυσιογνωμίες. Πατήρ Δαμασκηνός εδώ πέρα στα Μέγαρα. Πατήρ Ευσέβιος επάνω στο Αίγιο. Αυτές οι μεγάλες φυσιογνωμίες που πέρασαν από τον τόπο μας, αυτή να είναι οι πατεράδες αυτοί οι οποίοι θα μας διδάσκουν πατήρ επιφάνιος με το ήθος τους και με τη συμπεριφορά τους αφού δεν έχουμε πατεράδες είμαστε δυστυχώς σε μια εποχή που εξέλιπαν οι γονείς οι γονείς, οι πατεράδες και οι μανάδες εγινήκαν πλέον όχι προστάτες των παιδιών εγιναν η καταστροφή των παιδιών τους παρακάτω. Ο πατέρα μου λέει και η μάνα μου λέει ο Δαβίλ τι έκαναν. Ακούστε. Γιατί και εσεί οι κυριάδε και εσεί οι από εδώ υπήρξατε και πατεράδε και μανάδες, Αν δεν κάνω λάθο έτσι. Παιδιά έχετε, εγγόνια έχετε. Ακού λοιπόν τι λέει εδώ ο, ο, ο Σολομών. «Ε με και έλεγον» ο πατέρας του λέει και η μάνα μου «Με δίδασκαν και μου έλεγαν» Τι του έλεγαν «Ερειδέτω ο ημέτερος λόγος η καρδίαν» Παιδί μου του λέει τα λόγια που σου λέω «Σφήνωσέ μέσα στην καρδιά σου «Σφήνωσέ Φύλασε εντολά. να φυλάς τις εντολές του Θεού ακούσατε κανένα πατέρα να μιλάει στα παιδιά του εσείς μήπως έχετε ακούσει και εγώ δεν τον άκουσα μη τυχόν μη τυχόν έχετε τέτοιες εμπειρίες μακάρι να υπάρχουν εγώ δεν θέλω να το πω ρίψω γιατί θα, θα τρελαθώ αλλά πείτε μου ακούσατε εσείς τέτοια πατέρα τέτοια μάνα να υπάρχει, σήμερα τέτοιος πατέρας και τέτοια μάνα εγώ δεν άκουσα Φύλασε εντολάς, να φυλάς τις εντολές του Θεού. Εγώ έχω ακούσει άλλο που λέει ο Πατέρας και η μάνα Δεν πειράζει, ας το παιδί θα πάει η εκκλησία, ας να κοιμηθεί. Αυτό το έχω ακούσει. Αν δεν μπορεί η Μουργλή θα αγιστέψει το παιδί, ας να φάει το παιδί. Και αυτό το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει. Σαν τούτο δεν έχω ακούσει. Φύλασε εδώλας. Μη επιλάζει, μη δε φαρίδεις ρίσιν εμούς τόματος. Πρόσεξε του λέει, μη ξεχάσεις αυτά που σου λέει το στόμα μου αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι δάσκαλος ίστη ήταν ο Δαβίμ, βλέπετε τι δάσκαλο είχε αυτός ο Ολομόν. Σου μιλάει η και ταυτόχρονα μας δίνει και παράδειγμα πώς πρέπει να μιλούν οι γονείς προς τα παιδιά τους. Ακούκλα <Καιχε> μου εσύ, βασιλισσά μου εσύ, ακούω κάτι μανάδες πρελές, έχουν παραγώσει μαρτία αμαρτία της έχει μουρλάνει. Τι θα σε ακούσει ποτέ αυτό το παιδί, θα σε σεβαστεί ποτέ αυτό το παιδί όταν του μιλάς με τέτοια γλώσσα. Όταν το κανακεύεις και το κολακεύει με τέτοιους λόγους, είναι δυνατόν ποτέ αυτό το παιδί να το πειθαρχίσεις. Άκουσε τι λέει εδώ. Τον έβαλε απέναντι του και του έλεγε πρόσεξε καλά. Δεν υπάρχει εδώ κολακία. Δεν υπάρχει εδώ ψευτιά. Γιατί κολακία ίσω ψε... ψέμα. Πρόσεξε καλά του λέει. Αυτά που θα σου πω βάλτε καλά με στην καρδιά σου. Ο Σολομών μικρό παιδί ακούει. Βλέπει ότι ο πατέρας του δεν είναι κανένας μπαμπάκα σαν του σημερινού μπαμπάκε που δεν έχουν επάνω του τίποτα το σοβαρό. Τον βλέπει ότι είναι άνθρωπο του Θεού, άνθρωπο ταπεινός άνθρωπο τη μετανία, άνθρωπο τη προσευχής άνθρωπο τη μυστία. Και αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι και αυτός μυαλωμένο και ο Σολομόν μυαλωμένο, τον ρουφάει. Τον ρουφάει. Πρόσεξε του λέει. Αυτά που σου λέω, θα τα μέσα στην καρδιά σου και πρόσεξε, μην ξεχάσεις ποτέ τις εντολές του Θεού. Και αυτά που σου λέει το στόμα μου, μην τα αφήσεις ποτέ να φύγουν μέσα στην καρδιά σου. Για πείτε μου τώρα εσείς, αγαπητοί μου και αγαπητέ μου, Πείτε μου, ποιο παιδί σήμερα μπορεί να εμπιστευτεί έτσι τον πατέρα του, να του πει, τι να του πει. Γι' αυτό σα είπα, να παρακαλάμε τον Θεό να αναβεικνύει πατέρες. Κατά σάρκα πατεράδες, ξαφανίστηκαν. Τα παιδιά θέλετε να σας πω ότι είναι σήμερα. Το είπα και Έρμα Έρμα είναι Το παιδί από τη στιγμή σήμερα που θα γεννηθεί δυστυχώς είναι ένα έρμο Έρμο Δεν έχει Ούτε πατέρα έχει ούτε μάνα Ας το βλέπετε, ας το αγκαλιάζουν, ας το φιλάνε, ας το κάνουν, ας το παίζουν Δεν είναι ας την πατεράδες Σήμερα τα παιδιά δεν έχουν πατεράδες και μάνα. Σήμερα τα παιδιά είναι έρμα, ορφανά. Γι' αυτό να παρακαλάμε τον Θεό να αναδειχνεί πατέρες, πατέρες, πνευματικούς πατέρες. Κι αν υπάρχουν τέτοιοι πνευματικοί πατέρες, βλέπεις ο Θεός δεν θα τα αφήσει αυτά τα παιδιά, δεν θα τα αδικήσει. Αυτά είναι αδικημένα. availability είναι. Είναι γιατί είναι αδικία πράγματι. Είναι αδικημένα ένα παιδί άμα δεν έχει μάθει πως να κάνει το σταυρό του και να πάει ποτέ στην εφήσηboy είναι αδικημένα. Από την ώρα που γεννήθηκε, να ακούει όλο βλαστήμια και βλαστήμια και βλαστήμια και βλαστήμια και βλαστήμια και βλαστήμια και να βλέπει όλη τη σιχά μάρα μέσα στο σπίτι του. Είναι αδικημένο αυτό το παιδί. Κουράστηκε πλέον. Αυτή την αδικία ο Θεός θα Του την ξεκληρώσει και γι αυτό βλέπετε τέτοια παιδιά έρχεται η χάρη του Θεού και στα 20 χρόνια, στα 25 χρόνια, στα 30 χρόνια κάτι ο Θεός το αποτελείται, το παίρνει από το χεράκι Του, έλα εδώ πάμε στο πνευματικό πήγαινε εκεί στην Παντάνασα περίμενα Περίμενε εκεί κάτι. Και το βλέπετε εσείς πολλές, πολλές από εσάς ξεομολογήσετε στον Πατέρα μου, δεν ξεομολογήσετε. Έχετε δει πόσα παιδιά πηγαίνουν, πόσιοι νέοι στέκονται στην ουρά της. Περίμενε εκεί. Θα πας τώρα. Και φτάνουν στο σημείο να μου λένε, τι εμένα, το από αυτά τα γνωρίζουν. Έρχονται συνεχώς και με ρωτάνε, τι κάνει ο γέροντα. Τι κάνει ο πατήρ Γεώργιος, να μου τον προσέχεις μην παθεί τίποτα! Μην πάθε τίποτα. Και ένας άλλος, θυμάμαι, με έκανε και έκλεγα μου λέει, αν μάθω ότι έπαθε τίποτα, θα πεθάνω πρώτος εγώ. Θα πεθαώ. δεν θα το αντέξω. Δεν πιστείς τι σημαίνει πνευματικός πατέρας. Βλέπεις τη στιγμή, γιατί αυτά τα παιδιά ήσαν αδικημένα, δεν είχαν ποτέ πατέρα και μάνα. Αυτά τα παιδιά ήταν έρμα και βρέθηκε ένας ευλογημένος πνευματικός που τα μάζεψε και τους έδειξε τον δρόμο το σωστό, τους έδειξε τον δρόμο της αρετής, τους έδειξε τον δρόμο της αγιότητας, τους έδειξε τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Πώς να μην του το χρωστάνε. Και άλλοι πνευματικοί πατέρες. Ανέφερα τον πατέρα μου γιατί αυτός είναι πιο κοντά μου και τον γνωρίζω πιο καλά. Και άλλοι όμως πνευματικοί πατέρες που ξέρω. Και εδώ στην Πάτρα και εκτός πατρών με χιλιάδε πνευματικά παιδιά. Μου λέγανε στη Θεσσαλονίκη για ένα πνευματικό. Δεν προλαβαίνει ο κακομοίρης. Δεν προλαβαίνει. Χιλιάδε πνευματικά παιδιά. Ο Πατή Παρίσιως, τον δημοσιογράφος του Πατής Παρίσιως, που, που να βγάλει άκρη ο κακομοίδης. Χιλιάδες λέει επιστολές του στέλνει, χιλιάδες επιστολές. Αν τους δώσει άκρη, πού να γράψω, λέει ο κακομοίδης, πού να πρωτογράψω, σε ποιον να πρωτοαπαντήσω. Χιλιάδες επιστολές. Λίγο πριν πεθάνει, μόνο αυτό θα σου πω. Το λέει το βιβλίο του, το λέει σαν ένα βιβλίο του. Λίγο λέει, πριν πεθάνει, κανένα μήνα πριν πεθάνει, στο πανηγύρι, εκεί στο μοναστήρι που τον είχαν πάνω στη Θεσσαλονίκη ε, επειδή ο κόσμος ήθελε να τον δει γι' αυτόν πήγε ουσιαστικά λέει να τον βάλουμε λέει, είπαν οι, οι γουμένοι να τον βάλουμε ε, να περάσει ο κόσμος να του φιλήσει το χέρι παρακαλώ άρχισαν να του φιλούν το χέρι από το πρωί και τελειώσανε τη νύχτα Ξέρετε πόσες κόσμοι λέει πέρασε, 50 χιλιάδες, χιλιάδες σε μία μέρα. Να ο πνευματικός κατέρας. Όλα αυτά, τα έρματα παιδιά, τα φτωχά, τα παν φτωχά, τα ορφανά, που πατεράδες είχαν, αλλά και πατεράδες δεν είχαν, και μανάδες είχαν, αλλά και μανάδες δεν είχανε. Όλοι αυτοί οι έρμοι που ακούμπησαν επάνω σε αυτόν τον Άγιο, που λέγεται Πατήρ Παΐσιος, όλοι αυτοί ζούσαν με την αγωνία και τον φόβο και τον καημό, ίσα να τον δούμε, ήσαν να πάμε να του φυγήσουμε το χεράκι. Αυτά λοιπόν που σου λέει ο Πατέρας σου, ο Πνευματικός σου Πατέρας, σφήνοσέ τα και εσύ μέσα στην καρδιά σου και μην τα αφήνεις ποτέ να φύγουν, να μένουν εκεί πάντα καρφωμένα, σφινομένα. Και μην ξεχνάς, είπαμε, να φυλάς τον νόμο του Θεού και μην ξεχνά τα λόγια του στόματος του Πνευματικού Σου Πατέρα Αυτά τα λόγια να τα έχουμε πάντα ζωντανά μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη μνήμη μας και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα λόγια θα μας ξεκλειδώσουν την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών στην οποία εύχομαι να βρεθούμε αγαπητοί μου αδελφοί. Όλοι μας, όλος ο κόσμος, όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί οι οποίοι φεύγουν και ασεβούν απέναντι στον Θεόν. Για όλους ο Κύριος να φωνεί ήμπαιος και εκτήρμων και όλοι να ακούσουμε τις γλυκητά της του φωνής που θα ακούσουμε α, αύριο. Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, χληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημή βασιλείαν από καταβολή κόσμου. Αμήν.